Στοίχη 11 ως 28 «Ο Χριστός έγινε αρχιερεύς, θυσιάσα σε Αυτόν». 11 Ας μεν τώρα ποιον συμπέρασμα βγαίνει απόσα είπομεν. Εάν μεν λοιπόν είτο δυνατόν να κατορθωθεί η τελεία σχέσης και συμφιλίωσής μας με τον Θεόν διαμέσου της λεβιτικής ιεροσύνης, που είτο κάτι ουσιώδες για την όλην μοσαϊκή νομοθεσία, διότι ο λαός είχε λάβει των νόμων στηριγμένων και θεμελιωμένων εις την ιεροσύνη αυτή, Ποια πλέον ανάγκη υπήρχε να αναστηθεί και να αναδειχθεί άλλος ιερεύς κατά την τάξη Μελχισε Εδέκ και να μην ονομάζεται και ο νέος ιερεύς κατά την τάξη Ααρον Ιερεύς. Ήτο λοιπόν ανεπαρκίσει η παλαιά ιεροσύνη και δι' αυτό ανεδείχθη υπό του Θεού νέα ιεροσύνη. Αλλά αυτό συνεπιφέρει και μεταβολή του νόμου. 12. Διότι όταν μεταβάλλεται και αλλάζει η ιεροσύνη επί της οποίας εστηρίζεται η μοσαϊκή νομοθεσία... Κατανάγκη να επακολουθεί και αλλαγή νόμου και αντικαθίσταται λοιπόν η παλαιά διαθήκη υπό τη νέα. 13. Πράγματι δε μετετέθη και αντικατεστάθη η λευκή ιεροσύνη, διότι εκείνο για τον οποίο λέγονται ταύτα και τον οποίο εσημβόλιζε ο Μελχισεδέκ, ο Ιησούς Χριστό δηλαδή, κατάγεται από άλλην φιλή, από την οποία δεν επιλησίασε κανεί ω ιερεύση στο θυσιαστήριο. 14. Διότι είναι φανερόν ότι ο κύριο μα, σαν άλλο ήλιο δικαιοσύνη ανέτλεν από τη φιλίνη Ιούδα, δια τη φιλίνη Δε αυτήν δεν είπε τίποτα περί ιεροσύνη ο Μωυσής. 15. Και γίνεται ακόμη περισσότερο φανερόν ότι η Λεβιτική Ιεροσύνη και η Παλαιά Διεθήκη μετετέθησαν και αντικατεστάθησαν εκ του ότι ανέστη και ανεδείχθη άλλος Ιερεύ όμοιος προ τον Μελχισεδέκ. 16. Και ο νέο αυτό Ιερεύ ο Χριστός δηλαδή, έγιναν ιερεύς όχι σύμφωνα με νόμων που έχει εντολάς, οι ε οποίοι αναφέρονται εις τα εξωτερικά και πρόσκαιρα και γέννη στην κάθαρση της αρκός, αλλά έγιναν ιερεύς δια της δυνάμεως του Πατρός και της ειδική του, η οποία είναι δύναμη ζωής που δεν καταλείεται από θάνατον, αλλά είναι αιωνία. 17. Λέγω ότι είναι δύναμη ζωής αιωνίας, διότι μαρτυρεί η γραφή υπέρ του νέου ιερέως Χριστού, ότι εσύ είσαι σε αιώνιος κατά την τάξη του Μελχυσεδέκ. 18. Μη σας φαίνεται δε παράδοξον ότι αντεκατεστάθηκε ο νόμος που εστηρίζω στην εις την καταργηθή σαν ιεροσύνην. Διότι γίνεται τώρα θέτηση μεν και ακύρωση του παλαιοτέρου και προγενεστέρου νόμου, επειδή ούτω δεν είχε δύναμη να κάνει τέλειον τον άνθρωπον και δεν είναι δύνατο να ωφελήσει αυτόν. 19. Διότι ο νόμος δεν έδωκε την τελειότητα εις τίποτε... Τώρα δε με τη Νέα Διαθήκη γίνεται η εισαγωγή ελπίδος καλύτερα από εκείνη που έδιδε ο νόμος. Ο νόμος έδιδε ελπίδα προς και πηγείων αγαθών. Ενώ η Νέα Διαθήκη μας παρέχει την ελπίδα της κληρονομίας των επουρανίων αγαθών. Και με την ελπίδα αυτήν πλησιάζουμε προς τον Θεόν. 20. Φαίνεται δε η υπεροχή της Νέας Ιεροσύνης και από το ότι ο Χριστός δεν έγινε ιερεύς χωρί να δοθεί όρκος, διότι μένει οι ιερείς της Παλαιάς Διαθήκης έγιναν ιερείς χωρίς να κάμει δι' αυτούς όρκων ο Θεός. 21. Ο Χριστός όμως έγιναν ιερεύς με όρκων που εδόθη από τον Θεό διαμέσου του ψαλμοδού ο οποίος είπε προς τον Χριστόν «Ορκίστη ο Κύριος και δεν θα μεταμεληθεί ώστε να μεταβάλει απόφασιν. Συ είσαι ιερεύς κατά την τάξη του Μελχισεδέκ». 22. Όσον δε ο Ιησούς έγινεν ιερεύς ύψιστο που έλαβε την ιεροσύνη με όρκον, τόσον περισσότερον έγινε και εγγυητής και μεσή τη Ανωτέρας και Ιωνίας Διαθήκης. 23. Και τις μεν Παλαιάς Διαθήκης Ιερείς έγιναν πολύ κατά των αριθμών, επειδή εμποδίζονται από τον θάνατο να παραμένουν διαρκώσεις στην ιεροσύνη. 24. Ο Χριστός όμω, επειδή μένει τη ζωή στον αιώνα, έχει δυνατή και μεταβίβαστον εις άλλους την Ιεροσύνην. 25. Διατούτο τούτο και δύναται να σώζει τελείως εκείνους που προσέρχονται διαμέσου αυτού εις τον Θεόν, επειδή ζει πάντοτε μεσητεύει και προσεύχεται υπέρ Αυτόν. 26. Αντικατεστάθη λοιπόν η Λεβιτική Ιεροσύνη, διότι τέτοιος με τέτοια προσόντα μας χρειάζεται ο Αρχιερεύς, ευσεβή και Άγιος, απειλαγμένο από κακίαν και πονηρίαν, αμόλιντος, χωρισμένος από τους αμαρτωλούς, και όσον μενέζει στην την γη είναι χωρισμένος από τους αμαρτωλούς λόγω της απολύτω αμαρτησίας του. Τώρα δε και διότι ανεψώθη παραπάνω από τους ουρανούς και κάθεται στα δεξιά του Θεού. 27. Αυτός ο νέος αρχιερεύς δεν έχει ανάγκη όπως οι αρχιερείς του νόμου να προσφέρει κάθε ημέρα ανθυσίας πρωτήτερα δια τα του και έπειτα δια του λαού της αμαρτίας. Δεν έχει ανάγκη να προσφέρει θυσία για τον εαυτό του, διότι υπήρξε έναν Δεν έχει ανάγκη κάθε ημέρα να προσφέρει θυσία υπέρ του λαού, διότι τούτο, ή την υπέρ του λαού θυσίαν, την έκαμε μία φοράν για πάντα θυσιά σα τον εαυτό του. 28. Διαφέρει δε τόσο πολύ ο αρχιερεύ μα από τους αρχιερείς του νόμου, διότι ο νόμο εγκαθιστά ω αρχιερείς ανθρώπου που έχουν ηθική ασθένεια και είναι εθνητοί. Ο λόγος όμως και η ένορκό υπόσχεσης που δόθη ύστερα από τον νόμο και συνεπώς αντικατέστησαν αυτόν, εγκαθιστά αρχιερέα των ιών του Θεού, ο οποίος ανεδείχθη κατά τον επίγειον βίον του αναμάρτητος και τέλειος και μένει τέτοιος εις τον αιώνα.